Σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε πρώτων εορτών του Πάσχα και αν θέλει ο Κύριος και μας επιτρέψει η αγάπη του θα επαναρχίσουμε, παρακαλώ προσέξτε, το Σάββατο μετά του Θωμά. Το σάββατο μετά του θωμά Το σάββατο μετά του θωμά θα έχει ο μήνας 7 13 13 Μαΐου θα επαναρχίσουμε το σάββατο μετά του θωμά Σήμερα θα συνεχίσουμε επάνω στα θέματα τα οποία μας απασχολούν, στα θέματα των αμαρτημάτων τα οποία είπαμε συμβαίνουν και μας πολεμούν ιδιαιτέρως μέσα στην περίοδο της Αγίας Θεσσαρακοστής. Πριν όμως συνεχίσουμε θα σας υπενθυμίσω δύο λίγων αυτό το οποίο το μάθημα το οποίο κάναμε την περασμένο, το περασμένο Σάββατο προχθές το περασμένο Σάββατο ομιλήσαμε για το ότι νηστεία είναι κυρίως η εγκράτεια της γλώσσης νιστία είναι κυρίως λέγει ένας ωραιότατος σύμνος της Εκκλησίας μας είναι το να μπορείς μαζί με τα φαγητά τα οποία απλουστεύονται τώρα μέσα στην Αγία Τεσσερακοστή και θα έλεγα σχεδόν φτάνουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο ο Χριστιανός διατρέφεται πολύ ελαφρά αυτή τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έτσι ή δυνατόν να δαμάζει τη γλώσσα Του, ούτως ώστε και από το στόμα Του να εκπορεύονται και να βγαίνουν μόνο λόγια ευπρεπή, δοξολογητικά και ευχαριστιακά προς τον Θεό και όχι λόγια πονηρά, διεστραβένα και βλάσπημα. Σας μίλησα για τα αμαρτήματα της γλώσσης διότι τα αμαρτήματα της γλώσσης είναι πολλά και για τα οποία αμαρτήματα θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον ένα προς ένα να τα ελέγξουμε και να τα εξετάσουμε και να τα αναλύσουμε τώρα όμως μιλήσαμε γενικός. Μιλήσαμε πρώτα για τη γλώσσα και είπαμε ότι η γλώσσα είναι το όργανο αυτό, το μικρότατο όργανο που έχει βάλει ο Θεός στο στόμα μας, από το οποίο όμως όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Θάνατος και ζωή ελχυρεί γλώσσης. Λέγει στην Παλαιά Διαθήκη ο Παρημιαστής, ο θάνατος της ψυχής και η ζωή της ψυχής εξαρτώνται κυρίως από το τι θα πεις από το τι λόγια θα βγουν από το στόμας εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει λέει ο Κύριος από τα λόγια σου θα δικαιωθεί και από τα λόγια σου θα καταδικαστεί. αντιλαμβάνεστε επομένως το πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό το μικρότατο όργανο του στόματός μας. Σας έδειξα το γιατί ο Θεός μας έδωσε τη γλώσσα. Ακριβώς διά να Τον δοξάζουμε, διά να Τον υμνούμε, διά να Τον εφημούμε, διά να Τον δοξολογούμε και διά να επενούμε τους ανθρώπους να εκδηλώνουμε τη συμπαθιά μας και την αγάπη μας προς τους ανθρώπους μας. Και εμείς δυστυχώς με τις αμαρτίες της γλώσσης μετατρέψαμε όπως σας είπα τη γλώσσα μας αντί για δοξολογητικό όργανο που μας το έβαλε ο Θεός στο στόμα εμείς το μετατρέψαμε σε επικίνδυνο φίδι, σε επικίνδυνο σκορπιό ο οποίος είπαμε κεντάει και επιτίθεται κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων. Ποια είναι τα αμαρτήματα της γλώσσης, πρώτον και σπουδαιότερον σας είπα ότι είναι η βλασφημία. Έχουμε μιλήσει για την βλασφημία κατά το παρελθόν και αυτόν μόνον το οποίο θα σας πω και σας είπα και προχθές να πείτε σε αυτούς οι οποίοι βλασφημούν ότι η κόλασσεις δεν θα τους χωρεί. να του πείτε ότι η κόλαση που τους περιμένει θα είναι ασυγκρήτως φρικτότερη και από την κόλαση που θα έχουν να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι οι δαίμονες Αυτός ο οποίος βλασφημεί των Θεών γίνεται χειρότερος και από τον διάβολο διότι ο διάβολος όπως σας είπα είναι από την κορφή μέχρι τα νύχια είναι αμαρτωλός. Όλα τα αμαρτήματα τα πράττει, αλλά ένα αμάρτημα δεν θα το κάνει ποτέ και αυτό το αμάρτημα είναι η βλασφημία. Δεύτερο αμάρτημα είπαμε είναι το ψεύδος, το ψέμα το οποίο άσχετα αν υποκρινόμαστε ότι λέμε την αλήθεια, το ψέμα αγαπητοί μου είναι το ψωμοτήρι μας ψέματα παντού, ψέμα στη δουλειά, ψέμα στον άνδρα σου, ψέμα στη γυρέκα σου ψέματα, ψέματα στα παιδιά σας, ψέματα γιώμισι ο ψέματα και, δεν ξε, και ξεχνάς μάλλον ότι ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή και όταν λε ψέματα δεν υπάρχει ψέμα για το καλό, μην απατάστε, μη σα κοροϊδεύει ο διάβολος, μην αισθάνεστε ότι λέγοντας ένα ψέμα, νομίζοντας για το καλό, ότι δεν αμάρτησες. Αντίθετα, το ψέμα πάντα δημιουργεί προβλήματα, ποτέ δεν λύνει προβλήματα. Σημειώστε το αυτό που σας λέω. Το ψέμα ποτέ δεν λύνει προβλήματα, το ψέμα πάντα δημιουργεί προβλήματα. «Η αλήθεια ελευθερώσει μας» είπε ο Κύριος. «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, όχι το ψέμα». Επομένως, αυτός ο οποίος ψεύδεται καταλύει των το όνομα του Θεού γίνεται Υιός Διαβόλου σύμφωνα με την ρήση του Κυρίου ότι ο Διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύγους άλλο αμάρτημα της γλώσσης ο όρκος άλλο αμάρτημα της γλώσσης οι κατάρες τις οποίες δυστυχώς απρόσεκτα πολλές φορές και γονεί καταφέρουν εναντίον των παιδιών τους και σας έχω πει θυμηθείτε θα πιάσει η κατάρα σας η κατάρα της μάνας πιάνει η κατάρα του πατέρα πιάνει να σε γδέρνει το παιδί σου χάβο να σου βγάζει το τομάρι σου ποτέ μην ανοίξεις το στόμα σου να το καταραστείς <κυρίζει> άλλο αμάρτημα η συκοφαντία πόσα λέμε εις βάρος άλλων χωρίς να είμαστε βέβαιοι για αυτά που λέμε άκουσες την τηλεόραση ποιος ξέρει ποιος συκοφάντης είναι αυτός που είπε εναντίον του ιερέως εναντίον του παπά, εναντίον του δεσπότη και το παίρνεις εσύ και το βγάλεις από την πόρτα σου αυτό που άκουσες και το πας και στη γειτόνισσα, το πας και στο γείτονα, το λες, το διαφημίζεις, το διασύρεις. Μπα παπούλη εγώ κοτσομπολιώ εγώ, ποτέ παπούλη, αλλήμωνα παπούλη εγώ, εγώ, ποτέ σας, ποτέ σας κοτσομπολιώ εσείς, ποτέ σα. σηκωφαντία, κατάκρισης, αργολογία, πολυλογία, εσκρολογία, βομολογία, λόγια, λόγια, απρεπή, απρεπέστατα λόγια και ουσιαστικά αχριστέψαμε τη γλώσσα μας αφού δεν την ενεργοποιούμε και δεν εξυπηρετεί η γλώσσα μας πλέον το σκοπό για τον οποίο ο Θεός μας την έβαλε στο στόμα. Κάντε μια βόλτα. Κάντε μια βόλτα. Πηγαίνετε στα καφενεία, πηγαίνετε στα σπίτια, πηγαίνετε στα εργοστάσια, πηγαίνετε όπου θέλετε πηγαίνετε. Και πείτε μου αν ακούσατε μια κουβέντα για τον Θεό. Πείτε μου μια, αν ακούσατε μια κουβέντα δοξολογητική προς τον Θεό. Αν ακούσει τη λέξη Θεό ή αν ακούσει τη λέξη παραγιά θα την βλαστιμάνε. Μόνον τότε ακούγεται η λέξη Θεό. Μόνον τότε, όταν είναι να βλαστημίσουμε το Θεό, όταν είναι να βλαστημίσουμε την Παναγία, όταν είναι να βλαστημίσουμε τους Αγίους η ακόμα και χριστιανοί, τι λέω χριστιανοί, ακόμα και παπάδες και δεσποτάδες όπου βρίσκονται, αποφεύγουν τις συζητήσει περί Θεού Θυμάμαι ο αείμνηστος διδάσκαλος ο οποίος σας έφτιαξε αυτή την αίθουσα μέσα στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεστε όπου κι αν βρισκόμαστε μά όπου κι αν βρισκόμαστε σε δημόσιο χώρο βρισκόμαστε σε αυτοκίνητο βρισκόμαστε σε ταξί βρισκόμαστε σε λεωφορείο βρισκόμαστε σε πλατεία βρισκόμαστε σε σπίτια βρισκόμαστε μία κουβέντα ήταν στο στόμα του μόνο μία κουβέντα μόνο ο νόμος του Θεού Μόνο η διόρθωση των αμαρτημάτων μας. Τι λέει ο Κύριος, τι λένε οι πατέρες, τι λέει ο Χρυσόστομος, τι λέει ο Βασίλειος ήξερε τους πατέρες απ' έξω. Και ο μόνος λόγος τον οποίο επεριέφερε μέσα στο στόμα του ήταν ο λόγος περί Θεού. Λόγος περί της Αγίας Τριάδος, λόγοι, λόγοι, λόγοι περί των Αγίων, λόγοι περί των Αρετών, λόγοι περί των Πατέρων, τα πάντα. Αυτό αγαπητοί μου ήταν το μάθημα του, του περασμένου Σαββάτου και σας είπα ότι εδώ μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή ο Σατανάς ενώ από τη μια νηστεύουμε δήθεν βαστάμε το κρέας και το ψάρι, βαστάμε το λάδι πολλές, πολλοί και πολλέ από εσά βαστάται ακόμα και τα λάδια και προσπαθείτε να κάνετε την Αγία 40 να τη βγάλετε καθαρή, όπως έτσι ακριβώς απαιτεί ο νόμος του Θεού. Από την άλλη μας ρίχνει ο Σαντανάς στην πολυλογία, στην κατάκριση, στην αργολογία. Άλλο αμάρτημα σήμερα. Αμάρτημα και αυτό σαρακοστιανό αμάρτημα. Σαρακοστιανό. Αμάρτημα των οποίων ο διάβολος πολεμεί. Πολεμεί αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Ποιο είναι το αμάρτημα. Το λέει πάλι εκείνος ο ίδιο ο ίδιος ήμνος το λέει. Νηστεύσωμεν νηστεί αντεκτείν τον το κυρίω, αληθή νηστεία ή των κακών αλωτρίωση, εγκράτεια γλώσση θυμού απογεί. Άλλο αμάρτημα, ο θυμό. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο να αρθεί να ξομολογηθεί, α πούμε θυμώνω. το <coughs> Θυμώνω, <παππούλη. coughs> θυμώνω. Αγριεύω, Πάτερ. Αν με προσβάλλουν, γίνομαι θυρίο. Τι έχεις, τίποτα. Παπύλιο, εγώ, ο καλύτερος άνθρωπος. Ο καλύτερος άνθρωπος. Παπύλιο. Έτσι μου είπε κάποιος πριν, που είχα πάει στα χωριά. Εγώ, έβγαπα που λιώξε να ρωτήσεις, εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. <Κι> Άμα είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, και μόνο που το λες, γίνεσαι ο χειρότερος. το καλύτερος να το πει ο Θεό. και του το, είπα, του το είπα μάλιστα του λέω ξέρεις αδερφέ μου λέω, να σου πω κάτι μου λέει να μου πεις υπάρχει ένα ύμνος λέω της εκκλησία που λέει τα εξής εάν ανομίας παρατηρήσεις κύριε κύριε τι συμποστήσετε ξέρεις του λέω τι σημαίνει μου λέει δεν, δεν ξέρω τι σημαίνει λέει ο ύμνος, εάν Θεέ μου αποφασίσεις να ψάξεις τις αμαρτίες μας τότε ποιος θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου mm. ποιος θα μπορέσει mm. έβαλε το κεφάλι mm. κάτω του μου λέει τι μου είπες τώρα μου έχεις δίκιο του mm. λέω αν αυτή τη στιγμή ο Κύριος εδώ έρθει μπροστά ο ίδιος ο Θεός και πει να μας ψάξει και τους δυο μας και σένα και εμένα να μας ψάξει να βρει τις αμαρτίες μας τι λες θα σε βρει ότι είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που λες εσύ εδώ ή μήπως και είσαι ο χειρότερος έβαλε το κεφάλι κάτω Παπούλι μου λέει τι μου πες τώρα ευτυχώς, ευτυχώς μέσα του τον άγγιξε ο λόγος αυτός Παπούλη μου λέει Παναγία μου πραγματικά μου λέει βοήθαμε βοήθαμε να βρω τι μου παππούλι υποστήσετε ποιος ποιος είναι αυτός που όταν θα έρθει ο Κύριος να κρίνει ζώντας και νεκρούς ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πει ψάξε με Χριστέ δεν μου βρίσκεις τίποτα ψάξε με, ψάξε με. ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να προκαλέσει κατά αυτόν τον τρόπο τον Θεό θυμάστε ακόμα και εκείνο ο Νεανίσκος που λέει το Ευαγγέλιο τον θυμάστε και τον Νεανίσκο που πήγε και του είπε κύριε του είπε ο Κύριος μερικές εντολές, λέει να ατιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να αγαπάς τον πλησίον σου, να κάνει, να φτιάξει. Λέει, Κύριε, τα αυτά πάντα εφυλαξάμινε εκ μου. Αυτά τα έχω κάνει όλα από μικρό, τάξη Για περίμενε τώρα. Για περίμενε, αφού λοιπόν, αφού λοιπόν είσαι καλός, για κάτσε τώρα να σε πιάσουμε από εκεί που πονάσεις. Είπαγε και όσα έχεις πόλησον. Απήρθε λυπούμενος. Να, τι καλός ήσουν. να όταν εστάθηκες μπροστά στο Θεό, πόσο καλός ήσουν. Θυμός λοιπόν το θέμα μας, αλλά πριν ξεκινήσω το θέμα μου, θέλω εδώ να κάνουμε μία αγαπητή μου διάκριση, μία διάκριση. διάκριση, θα σας παρακαλέσω πολύ να προσέξετε ιδιαίτερως διότι αυτή η διάκριση μας αφορά όλους, όλους μας αφορά ενώ ο θυμός είναι αμάρτημα και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά η οργή δεν είναι αμάρτημα Υπάρχει μία οργή που δεν είναι αμάρτημα Μα θα μου πεις δεν είναι το ίδιο πράγμα, τι σημαίνει θυμόνο και τι σημαίνει οργίζομαι Το ίδιο δεν είναι Έτσι ακούγεται, το ίδιο σου ακούγεται Αλλά για να το ψάξουμε να δούμε αν είναι το ίδιο Γι' αυτό σας είπα προσέξτε διότι εδώ μας αφορά το θέμα όλους μας αφορά η οργή λέει ο ψαλμωδός δεν ξέρω αν διαβάζετε καθημερινώς τις ακολουθίες σας ίσως να μην έχετε τα απαιτούμενα βιβλία πάντως σας έχω πει ότι μέσα στη Σαρακοστή έχουμε εκτενείς ακολουθίες, μεγάλες ακολουθίες λέει λοιπόν ένας ψαλμός που τον διαβάζουμε καθημερινώς οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό, οργίζεστε και μη αμαρτάνε. Σημαίνει ότι υπάρχει οργή που όχι μόνο δεν είναι αμάρτημα αλλά είναι θα έλεγα και απολύτως δικαιολογημένη δια των Χριστιανών έλεγα υπάρχει η καλή οργή καλή οργή το βλέπεις εδώ το λέει ο Ψαλμός ο ίδιος «οργίζεστε μεν αλλά προσέξτε μην αμαρτήσετε» «έχεις το δικαίωμα να οργιστείς αλλά πρόσεξε μην αμαρτήσεις» Ποια είναι παππούλια αυτή η οργή θα σας δώσω ένα παράδειγμα που το ξέρετε όλοι σας. Είναι γνωστόν σε όλους σα έχω πει να διαβάζετε Αγία Γραφή και όσο διαβάζετε θα μαθαίνετε. Για θυμηθείτε κάποτε που ο Κύριος επήγε στο ναό του Σολομόντος και βρήκε εκεί μέσα το ιερόν άνω κάτω. Παζάρι. Παζάρι. Άλλος μέτραγε λεφτά Άλλος είχε παραπέρα κλουβιά Και πουλαγε περιστέρια Άλλος άλλο τριγώνια, τριγόνια Άλλος παραπέρα είχε μουσκάρια Γιατί τα αυτά τα χρησιμοποιούσαν τότε Για τις θυσίες Τις οποίες έκαναν Όταν εμπήκε ο Κύριος Μέσα στο ναό και είδε αυτή την κατάσταση Τι έκανε Οργίστηκε Οργίστηκε να το μιλήσω με την απλή γλώσσα να το καταλάβετε το ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν γίνεται αυτή την κατάσταση την ετλησία παζάρι την ετλησία εμποροπανήγυρη του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και γι' αυτό τι έκανε θυμάστε όχι μόνο οργίστηκε αλλά έκανε και χειροδικία επήρε λέει σκοινιά και έπλεξε μαστίγιο και υπό την απειλή του μαστιγίου τους πέταξε όξο, τους ανέτρεψε τα περιστέρια τους, τα κλουβιά τους, τους πέταξε τα λεφτά τους, γενικά θα λέγαμε μέσα ο Χριστός, μέσα στον ναό εδημιούργησε μία αναταραχή Τι θέλω να πω πούμε αυτό Ο Κύριος οργίστηκε Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος είναι αναμάρτητος έτσι δεν είναι Άρα λοιπόν η οργή του Χριστού δεν ήταν αμαρτία είναι η δική οργή, είναι η δικαιολογημένη οργή Του η οποία επιτρέπεται και επιβάλλεται και πότε επιτρέπεται παππούλοι θα μου πείτε σας είπα να προσέξετε και θα τα καταλάβετε όλα θα τα καταλάβετε βλέπετε σας μιλάω πάντα πολύ απλά δεν είμαι ούτε σας λέω θεωρίες ούτε σας λέω υψηλά νοήματα σας μιλώ πάντα με απλά λόγια για να μπορείτε να με κατανοήσετε. Πότε επιτρέπεται η οργή όταν βλασφημείτε το όνομα του Θεού, παράδειγμα. Εκεί, αν δεν σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, δεν είσαι χριστιανός. Εάν άκουσες να βλασφημούν τον Χριστό και δεν σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι τότε δεν είσαι Χριστιανός. Εάν άκουσες να βλασφημούν το όνομα του Θεού και αδιαφόρησες τότε καλύτερα να επαναλλάξεις θρήσκευμα στην ταυτότητά σου. Μας μιλάς αυστηρά, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Αυτές είναι οι εντολές του Θεού. Οργή επιτρέπεται, επιβάλλεται όταν υβρίζεται το όνομα του Θεού. Όταν υβρίζεται το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου όταν υβρίζονται τα πρόσωπα των Αγίων όταν υβρίζονται οι ναί και τα Ιερά μας σύμβολα όπως ο τίμιο Σταυρός, τα Καντήλια των Εκκλησιών εκεί εάν δεν οργιστείς δεν είσαι Χριστιανος είδατε τι λέει, αυτό το έχω ξαναπεί είδατε τι λέει ο Χρυσόστομος, ο Χρυσόστομος άκουσες λέει το βλάσφημο Πες του μια φορά. Πες του δεύτερη φορά. Δεν ακούει. Άστραψε του χαστούκι. σπάστου του τα δόντια. σπάστου του τα δόντια. Ράπησον την όψη του βλαστιμούντο. Αγίασον την χείρα σου. Εάν απλώσει το χέρι σου και του ρίξει μια στο στα μούτρα, το χέρι σου τραγιά. Αυτό λέει ο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομας, οργή δικαιολογημένη, οργή η οποία όμως πρόσεξε πρόσεξε γιατί είναι επικίνδυνο να αμαρτήσεις, είναι επικίνδυνο. Θυμάμαι κάποτε θα σας το πω μην γελάσετε είναι λίγο κομικό αυτό που θα σας πω δεν θέλω να γελάσετε θέλω να κρατήσουμε λίγο το κύρο του τυρίγματος θα σας πω το εξής κάποτε θυμάστε πριν από 18-20 χρόνια που βγαίναν τότε θυμάστε οι χιλιαστές στα, στους δρόμους με τα φυλάδια στα χέρια κλπ θυμάμαι πήγαν μπροστά, στην, στη, μπροστά στο μαγαζί κάποιου κάποιου, κάποιου. Αυτό λοιπόν ο κάποιος Ευγή και όξο, άρχισε να του κόβει χαστούκια, μπουνιές, εκεί πέρα ενός χιλιαστή και ταυτόχρονα του βλαστημάγει και τον Χριστό και την Παναγία. Τον βαρούσε και του βλαστημούσε τον Χριστό και την Παναγία. Όχι, oh, εδώ είναι οργή εφάμαρτος. Δικαίως οργίστηκε δικαίως οργίστηκε αλλά το ότι η οργή του ξεπέρασε τα όρια και η γλώσσα του κινήθηκε με βλασφημίες κατά του Θεού αυτό ήταν αμάρτημα το να οργιστείς είναι δίκαιο αλλά πρόσεξε όπως ο Χριστός θυμάσαι ο Κύριος τι είπε δεν του ύβρισε όταν μπήκε στο ναό δεν του ύβρισε γιατί αν του έβριζε θα ήταν αμάρτημα Τι τους είπε Επίσατε λέει τον οίκον του πατρός μου Οίκον εμπορίου Έξω από εδώ Δεν παρεξετράπη η γλώσσα του Δεν είπε χειδέες φράσεις Δεν είπε υβριστικές φράσεις Δεν τους είπε τίποτα κακό Απλώς οργίστηκε όταν είδε αυτή την κατάσταση επομένως η οργή επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων της οργής απαγορεύεται το να σου ξεφύγει η γλώσσα σου και μέσα στην οργή σου να πεις και οι βριστικές φράσεις να αρχίσεις να κατηγορείς και να, και να καταλαλείς και να κατηγορείς και να κατακρίνεις αυτό είναι αμάρτημα νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε τι σημαίνει οργή η οποία οργή είπαμε είναι δίκαιη οργή επιτρέπεται και επιβάλλεται και θυμό ποιος είναι ο θυμός και γιατί ο θυμό απαγορεύεται ο θυμός είναι όταν θυμώνουμε γιατί μας πρόσβαλαν διότι μας έθιξαν την αξιοπρέπειά μας διότι μας ήβρισαν, διότι μας συγκοφάντησαν διότι μας κακολόγησαν διότι μας εμίλησαν απότομα αυτός είναι ο θυμός, ο εφάμαρτος θυμός. Και ενώ η οργή, είπαμε, επιτρέπεται όταν υβρίζεται ο Κύριος να σηκώσεις το αναστημά σου και να υπερασπιστείς την πίστη σου και τη θρησκεία σου, όταν όμως σηκώνεις το αναστημά σου να υπερασπιστείς τον εαυτούλη σου, τον εγωισμούλη σου και εσύ και εγώ, τότε αυτό είναι καταδικαστέο θα σας θυμίσω κάτι πάλι από τη ζωή του Κυρίου μας. μέχρι εδώ με καταλαβαίνετε είμαι σαφής ε, είμαι, εντάξει εσείς από εδώ οι άντρε με καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε, ωραία λοιπόν Για να πάμε λίγο στη ζωή του Κυρίου μας. Θα ζήσουμε, θα ζήσουμε το θείο δράμα, το οποίο υπέστη ο Κύριος το πάθος του Κυρίου μας και αξίζει εδώ να δούμε λίγο τη συμπεριφορά του. Όταν υβρίζεται ο ναός και ο Θεός, ο Κύριος, πήρε μαστίγιο για να δούμε εδώ που ο Κύριος υβρίζεται, υβρίζεται ο εαυτός του τώρα έτσι εδώ υβρίζεται ο εαυτός του για να δούμε πως αντιδρά ο Κύριος διότι παίζει ρόλο είναι η οργή και ο θυμός που είπαμε προηγμένως ο Κύριος οργίστηκε όταν υβρίζεται ο ναός και ο Θεός που κατοικεί εις τον στο ναό αλλά όταν ο ίδιος ο κύριος εσύρετο αδίκως στα δικαστήρια και υβρίζεται και τον εκτυπούσαν και τον ευλαστημούσαν και τον έφτιαναν και τον εράφιζαν και τον εκολάφιζαν και κλωτσιές του έριχναν και βουνιές του έριχναν και το μαστίγιο δοκίμασε και τα καρφιά Τον κάρφωσαν αξίζει να δούμε πως αντέδρασε ο Χριστός ή μάλλον πριν σα πω πως αντέδρασε θα σας πω πως μπορούσε να αντιδράσει ποια δύναμη είχε ο Χριστός όταν ήταν εκεί στον κήπο της Γερσιμανή θυμάστε Και πήγαν, θυμάστε, ο όχλος με αρχηγό τους τον Ιούδα για να τον συλλάβουν, το θυμάστε. Εκεί λοιπόν ο Πέτρος, ο μαθητής του, έβγαλε, θυμάστε, το σπαθί του και έκοψε το οτιόν του Μάλχου, του δούλου του αρχιερέως. <και>, και ο Κύριος αμέσως εθεράπευσε τον Μάλχο του ξανακόλλησε το αυτί του και είπε κάτι στον Πέτρο του είπε κάτι του Πέτρου τι του είπε <στονίκηση> προσέξτε <στονίκηση> του είπε βάλει το μαχαίρι στη θήκη σου αλλά του κάτι άλλο. Πέτρε του λέει, μήπως νομίζεις ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ανοίξτε την Αγία Γραφή. Θα η δύναμη του λέει, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να κατεβάσω δώδεκα μοιριάδες αγγέλων να με υπερασπιστούν. 120 20.000 αγγέλους θα μπορούσα να κατεβάσω. Μήπως περιμένω εγώ το σπαθί σου να με υπερασπιστεί. Εγώ μπορώ να δώσω εντολή αυτή τη στιγμή να κατέβουν 120 άγγελοι να με υπερασπιστούν. Γιατί σας το είπα αυτό Για να δείτε πόση δύναμη είχε ο Χριστός Αν ήθελε Και θέλετε να δείτε και κάπου αλλού τη δύναμή του Εκεί στο ίδιο επεισόδιο Στο ίδιο επεισόδιο Στο ίδιο επεισόδιο Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννη, Ότι μόλις λέει βγήκαν ο Κύριος με τους μαθητές Του από τον κήπο και Τον περίμενε ο όχλος τους είπε ο Κύριος, Τι να ζητείτε, ποιον θέλετε και αυτοί είπαν, Η Ιησούν τον αζωραίο και Τους λέει ο Κύριος, Εγώ είμαι. και με το Εγώ είμαι απήλθον εις τα πίσω και έπεσαν χαμέ με τις δύο αυτές λέξεις του Χριστού όλο εκείνος ο συσφερτός, όλος εκείνος ο όχλος εστρώθηκε κατά γης. Έπεσαν λοιπόν θυμιχά μου. Για κοιτάξτε τι δύναμη έχει ο Χριστός. Θα μπορούσε να αντιδράσει επομένως. Αν ήθελε και αγγέλους μπορούσε να κατεβάσει από τον ουρανό αλλά και με δυο λέξεις που είπε θα μπορούσε όχι μόνο να του τρώσει λιπόθυμος αλλά και να του ξεκάνει και να του θανάτωσει. <χω> Το έκανε, <χω> όχι μόνο αυτό δεν έκανε αλλά ούτε καν θύμωσε με όλη την αδικία που γινόταν η σβάρος <χω> Τον πήγαν στον άνα Παρακαλώ προσέξτε Τον πήγαν στον άνα Τον ήβρισαν, Τον βλαστήμησαν Τον χτύπησαν Του έδωσαν καρπαζιές Του έδωσαν μπουνιές Του έδωσαν γροθιές Του έδωσαν κλωτσές Ποια ήταν η αντίδρασή Του Το λέει το Ευαγγέλιο Ο δε Ιησούς Εσυώμα. ούτε θύμωσε ούτε υπερασπίστηκε τον εαυτόν του του έδειξε δύο φορές ποια είναι η δύναμή του από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτε άλλο άφησε τον εαυτόν του ελεύθερον στα χέρια τους να κάνουν ό,τι θέλουν τον πήγα στη συνέχεια στον Καλιάφα θυμάστε ότι εκεί στον Καλιάφα βγήκε κάποιος μπροστά και το άστραψε ένα χαστούκι το μόνο που είπε ο Κύριος τι του είπε θυμάστε ή κακός ελάγησα εάν έκανα κάποιο κακό μαρτύρατο είδε καλός γιατί με χτυπάς και ξέρετε γιατί το πει αυτό προσέξτε το εδώ δεν το πει για να διαμαρτυρηθεί αλλά το είπε για να υπογραμμίσει την αναμαρτησία την του ότι δεν αμάρτησε ποτέ ο Χριστός και τον προκαλεί τι κακό έκανα, ποια είναι η αμαρτία εκείνος δεν είπε άρα ο Χριστός και εκείνη τη στιγμή που τον χτυπάει ο υπηρέτης αδίκως τον χτυπάει ο υπηρέτης Τη συνέχεια τον πηγαίνουν στο πρετόριον, εκεί στον μπίλατο. Τι άκουσε εκεί ο κύριο, Κύριος; Τι αδικίες είδε εκεί ο Χριστός; Τι αδικίες, φοβερές αδικίες; Πόσο αδικήθηκε ο Κύριος; Δεν φαντάζεστε αγαπητοί μου; Δεν φαντάζεστε πως αδικίες είδε ο Κύριος, πόσης αδικίες έζησε ο Χριστός, εκεί στον Πιλάτο Τι θα μπορούσε, τον του τόπε του Πιλάτου, του τόπε Λέει είσαι ο Βασιλεύσης, ο Βασιλεύσης Εγώ είμαι ο Βασιλεύσης Ουκουν Βασιλεύσησι, Βασιλεύση είμαι Σαν να του λέει ότι έχω δύναμη αυτή τη στιγμή να μην αφήσω τίποτα από τα. Είμαι βασιλεύς και μπορώ να σας ισοπεδώσω όλους με μια ματιά μόνο ο επιβλέπον επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν με μια μου ματιά μπορώ να σας κατεδαφίσω, να ανοίξω τη γη και να σας καταφεί όλου. Είμαι βασιλεύς των αγγέλων βασιλεύς της γης, βασιλεύς των καταχθονίων βασιλεύς του κόσμου ολοκληρού Του το είπε ότι είναι Βασιλέ για να του δείξει ότι έχει δύναμη. Αλλά βλέπετε ο Κύριος και πάλι, εσιώπα στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν που ο Χριστός υβρίζουν τον εαυτό του, του Χριστού δηλαδή, εκεί που υβρίζουν τον Χριστό, ο Χριστός δια τον εαυτόν του δεν αντιδρά δεν Τον υπερασπίζεται τον εαυτόν Του. Δυο διδάγματα. Δια την μεν ο Κύριος υπερασπίστηκε των Θεών και των Ναών. Δια τον εαυτόν Του, ενώ μπορούσε να Τον υπερασπιστεί είχε τις δυνάμεις, δεν το έκανε. <χω> Ποιο είναι το δίδαγμα? <χω> Ότι ο θυμός που πάντα δημιουργείται μέσα μα εξαιτία του ότι μα πρόσβαλαν, εξαιτία του ότι μα ε... συκοφάντησαν, εξαιτία του ότι μα κατηγόρησαν, μα αδίκησαν, μα ενέπεξαν. Μά, μά, Εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να επιτρέψει το θυμό σου να σε κυριαρχήσει. Δεν πρέπει να επιτρέψει το θυμό σου. Και τώρα να έρθουμε ξεχωριστά στο θυμό, σαν δέντρο πλέον. Γιατί ο θυμός, όπως και κάθε αμαρτία, είναι ένα δέντρο. Ρίζα του, ρίζα του, εγωισμός, ο καταραγμένος ο εγωισμός. Γιατί μας έφυξαν, γιατί μας πρόσβαλαν, γιατί μας συγκοφάντησαν. Γιατί εμένα, μα εμένα, μα εμένα. Τι είσαι τι είμαι εγώ δηλαδή. τι είσαι, εσύ ανώτερος από το Θεό εσύ, ανώτερος από τον Κύριο, αχιώτερος από τον Κύριο, μήπως πάσχεις αδίκως διότι <Γιότι> εμείς αγαπητοί μου, να βάλουμε και μία, ένα σωστό σκεπτικό στο μυαλό μας, εν εσχάτει αναλύση, εμείς πάσχουμε δικαίως, εμείς όταν μας συκοφαντούν οι άλλοι και όταν μας κακολογούν και όταν μας αδικούν, εν εσχάτη αναλύση επαναλαμβάνω πάσχουμε δικαίως διότι πληρώνουμε άλλα αμαρτήματα που έχουμε κάνει κατά το παρελθόν. έχουμε αμαρτία τσουβάλια όχι ένα τσουβάλι τσουβάλια τσουβάλια και επιτρέπει ο Κύριος να συκοφαντηθείς να αδικηθείς να υβριστείς να ανεπεχθείς πας και ξεφορτώσουμε κανένα τσουβάλι Πά και φύγει κανένα τσουβάλι από πάνω μας με αυτέ τις αδικίες τις οποίες υφιστάμεθα ο Κύριος όμως ουδέν άτοπον έπραξε τίποτα κακό δεν έπραξε επομένως ο θυμός έχει ρίζα του την οργή Τι, τη, συγγνώμη, το, το, τον εγωισμό τον εγωισμό εκεί, από εκεί ποτίζεται η ρίζα του δέντρου αυτού από τα βρωμόνερα του εγωισμού και καρπί του θυμού καρπί του θυμού Ω, τώρα όλοι αγαπητοί μου στο εδώλιο <χω> θες να δεις τους καρπούς του θυμού όταν οργίζε, όταν θυμώνεις Εκείνη τη στιγμή που είπε θυμωμένος πήγαινε και κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη πήγαινε γρήγορα Πριν περιμένει να σου περάσει με την κρυμάτσα αυτή που έχεις κάνει στα μούτρα σου πήγαινε και στάσου μπροστά στον καθρέφτη Σας διαβεβαίω θα φοβηθείτε τον εαυτό σας Με την κρυμάτσα αυτή στα μούτρα σου εκείνη τη στιγμή για να δεις τον καρπό τον πρώτο καρπό του θυμού πήγε να δει πω αλλοιώνεται η όψη σου. Και θέλει να σε παρομοιάσουν. Και σένα και εμένα, διότι και εγώ οργίζω και εγώ είμαι θυμόδη. Θέλετε να παρουσιάσουμε, να παρομοιάσουμε τον εαυτό μα. Λυπηρών. Δαιμονισμένου όψη είναι οι όψει μα. Αν κοιτάξεις την ώρα που αγρίευσες την ώρα που έχεις τιμώσει ή αν κοιτάξεις την όψη του καθρέφτη σε διαβεβαιώ ότι δεν θα διαφέρει και καθόλου από την όψη που παίρνει η ταλέπορη Μαρία όταν την πιάνει η κρίση Να ο πρώτος καρπός του θυμού Ο πρώτος καρπός του θυμού Η όψη σου που είσαι κατοικών Θεού έτσι είσαι φτιαγμένος, κάθε εικόνα Θεού με τον θυμό γίνεσαι εικόνα σατανική, εικόνα διαβόλου <χω> Θε να δεις άλλο καρπό του θυμού <χω> Άλλο καρπό του θυμού Πέντε λεπτούλια και τελειώνω, μην ανησυχείτε <χω> Θε να δεις άλλο καρπό του θυμού Πρόσεξε για πέ μου σε παρακαλώ, όλοι μας τιμώνουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εδώ που να μην θυμώνει, ποτέ έτσι, δεν νομίζω. Μακάρι να ήταν εδώ πέρα, να τον φέρω εδώ πέρα, να τον στήσω στον τοίχο, να είναι το υπόδειγμα για όλους σας, αλλά δεν υπάρχει, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ερωτώ, εκείνη τη στιγμή βάλε την ώρα που θυμώνεις, αν μπορέσεις και έχεις τα κότσα, βάλε ένα μαγνητόφωνο να σε μαγνητοφωνεί. Βάλε αν έχεις τα κότσια βάλει να ακούσει την κασέτα θα απορρίζει για τον εαυτό σου θα πεις εγώ εγώ έφτασα σε αυτό το κατάδυμα εγώ μίλησα έτσι εγώ είπα αυτές τις φράσεις εγώ τι κατάδυμα τι ξεπεσμός είναι αυτός τι ξεπεσμός είναι αυτό; τη στιγμή του θυμού δεν θα μπορείς να το κάνεις εσύ γι' αυτό βάλε ένα παιδί σου βάλε ένα παιδί βάλει τον άντρα σου. και πες του Γιώργη Νίκο Αντρία πως σε λένε άμα με δεις και θυμόνω σε παρακαλώ θέλω να το διορθώσω πες το θυμό βάλε την κασέτα να γράφει βάλε την κασέτα άμα βάλεις μετά την κασέτα να ακούσεις θα πέσει από τα σύννεφα. Εσύ Καλή, καλή, εσύ ο Χριστιανός, εγώ ο Χριστιανός, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να γαυγίζουμε σαν τα σκυλιά, να οριόμαστε σαν τα λιοντάρια. Αν εκείνη τη στιγμή, τι σας είπα προηγουμένως, ο Κύριος είχε δύναμη σας είπα και αν ήθελε μπορούσε να μην αφήσει λίθον επί λίθου εκεί, εκεί κάτω πέρα στα Ιεροσόλυμα. Να σε ρωτήσω κάτι, αν εσύ και εγώ στην ώρα του θυμού μας επάνω είχαμε δύναμη, για πες μου τι θα έκανες. Δεν θα έχεις αφήσει τίποτα όρθιο. Να ο τρίτος καρπός του θυμού, τίποτα δεν θα έχεις αφήσει. Αν παίρναγε από το χέρι σου εκείνη τη στιγμή, αν παίρναγε από το χέρι σου εκείνη τη στιγμή, δεν θα έχεις αφήσει τίποτα. Θα σας πω ένα, ένα, ένα, ένα περιστατικό το οποίο μου συνέβη όταν ήμουν στην Αθήνα το είπα και αλλού θα σας το πω και εδώ εσάς. ήμουν φοιτητής τότε στην Αθήνα και καλοκαίρι καθόμουν έξω στο μπαλκόνι εκεί πέρα που έμενα και διάβαζα ενδύναμη εξετάσει ήταν η περίοδος εξετάσει κάποια στιγμή Ακριβώ απέναντι ήταν κάτι καφενεία εκεί πέρα. Ακούω κάτι φωνέ. Πώ ουρλιάζουν τα λιοντάρια. Πώ ουρλιάζουν τα λιοντάρια. Πώ ουρλιάζουν τα θηρία τη ερήγου. Άκουσα κάτι φωνέ. Ήβρι. Θεός φυλάξει Βλαστήμιε. Γέρνω το κεφάλι μου να δω τι γίνεται. Πώς προγκάς, πώς προγκάς τα κοτόπλα και πετάγονται όξω από το κοτέτσι. Πώς προγκάς τα κοτόπλα που φοβώνται και τρέχουνε. Ποιο θα πρωτοβγεί όξω, Ποιο θα πρωτοβγεί όξω, Έτσι είδα τους ανθρώπους να πετάγονται όξω από ένα καφενείο. Ποιος θα πρωτοβγεί όξω και μέσα να γίνεται μακελιό. Φωνές κακό, βλαστίμιες, ίβρι ακατονόμαστε. Απερίγραπτα πράγματα. Έτρεξε κατέβηκα, κάτω να δω τι γίνεται. Είδα ένα σε έξαλλη κατάσταση να έχει πάρει μια καρέκλα να σπάει βιτρίνες, να σπάει μέσα, πιάτα. Δεν είχε αφήσει τίποτα, τίποτα. Όλα αναποδογυρισμένα Κατάφεραν τον μαλάκο, σαν λίγο κάτσε, όταν να και είδε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί γύρω, άρχισε να κλαίει, άρχισε να κλαίει και όταν τον πλησίασαν θυμάμαι τη φράση του δεν μπορώ λέει να πιστέψω ότι αυτά τα έκανα εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω δεν μπορώ να πιστέψω ότι εγώ έφτασα σε αυτό το τραγικό καθάντι σαν επάνω έκλαιγε, σαν μικρό παιδί έκλεγε. η κατάσταση του θυμού σαν ανθρώπου. ο θυμός λοιπόν, τρίτος καρπός του θυμού ότι κάνεις πράξεις λες λόγια τα οποία σε εξομοιώνουν με θηρία έτσι λέει ο Χρυσόστομος λέει όταν γαυγίζεις λέει είσαι σα πώς θα σε πω άνθρωπο όταν καρίζεις σαν το γαϊδούρι πώς θα σε άνθρωπο Όταν ουρλιάζεις σαν τα θηρία της ερήμου πώς θα σε άνθρωπο Πώς θα σε πού; άνθρωπο Βλέπετε λοιπόν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο Η στάση η κατάσταση του θυμό τους, Μας ξεπέφτει, μα, μα, μα, μας ρίχνει Κάτω και από την ιδιότητα την ανθρώπινη Κάτω και από άνθρωπο μας ρίχνει Δεν αξίζουμε ούτε άνθρωποι να λεγόμαστε «Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφή. σας έδειξα τον θυμόν, σας τον διέκρινα από την οργή, την δικαία οργή, σας έδειξα τη ρίζα του, σας έδειξα και, τα, και τους καρπούς του». Και τώρα αυτό που θα σας πω είναι μία φράση, αν θέλεις να το ρίξεις, αυτό το δέντρο «Χτύπα τη ρίζα». Αμα χτυπήσει τη ρίζα το δέντρο έπεσε. Όπως άμα πας σε ένα λουλούδι, σε ένα φυτό, σε ένα δέντρο και ρίξεις το ποτίξεις με δηλητήριο και κάτω από τη ρίζα ρουφήξει το δέντρο αυτό ή το, το φυτό αυτό ρουφήξει το δηλητήριο πάψε δύο μέρες το βλέπεις πάει έχει τελείωση. Ε, λοιπόν ρίξε στη ρίζα αυτού του δέντρου ρίξε το αποξηραντικό υγρό ποιο είναι το αποξηραντικό υγρό η ταπείνωσης ειδικά τώρα που πλησιάζει το πάθος του Κυρίου μας σήκω τα μάτια σου επάνω στον εσταυρωμένο κοίταξέ τον ότι υπερημόνο δυνάται ότι το μόνο που αυτού εμείς οι άθιμεν από τα τραύματα τα δικά του εμεί εγιατρευτήκαμε, όχι αυτός κοίταξε τον καλά θυμήσου τι ετράβηξε, θυμήσου πόσο ταπεινώθηκε, θυμήσου πόσο εξαφτελίστηκε από τους ανθρώπους και αν θέλεις και εσύ και εγώ να λεγόμαστε μαθητές του κοίταξε κοίταξε να βαδίσουμε στα ίχνη του Σας κάνω μία σύσταση, αγαπητοί μία αδελφική, αν θέλετε, πατρική σύσταση. Την μεγάλη Εβδομάδα να τη ζήσετε, όχι να πάτε στην Εκκλησία μου, εγώ δεν είμαι έτσι, δεν είμαι υπεραχτής απόψεως. Όπως με λέτε, καλά κάνετε, δεν με ενδιαφέρει, ακραίο με λέτε, αυστηρό με λέτε, πεςτε ότι θέλετε, δεν με νοιάζει. Αλλά άμα θα πας στην Εκκλησία, μην πα καλύτερα. Άμα είναι να πα. Να πας να το ζήσεις το πράγμα. Δεν ξέρεις τι σημαίνει να το ζήσεις. Το λέει εκεί ένας ύμνος της, της Κυριακής των Βαείων. Έλα λέει να συναναβόμεν μαζί του. Έλα να βαδίσουμε κοντά του. Στην εκκλησία, σαν κυρία, σαν κοντέσσα. Να πιάσει να μου βοηθήσει τα μούτρα σου και να πας στην εκκλησία να σε δύο κομμάτια. Άντε φύγε δημοκρατία. Άντε, Άντε έκανες. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Άντε εσύ δεν πήγες για τον Χριστό, εσύ τον κόσμο. Εσύ πήγες, εσύ πήγες να ξεφτιλίσεις τον εαυτό, άντε φύγε ακόλου πάνω. στην εκκλησία να πεις ναι, αλλά να αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις στον Κολγοθά, να συναναβείς μαζί του, να κάτσεις κοντά, κοντά του εκεί να κάτσεις, να ακούσεις ό,τι άκουσε, να δεχτείς και εσύ μερικά φτυσίματα. να δεχτείς και εσύ μερικά κολαφίσματα, να δεχτώ και εγώ μερικά ραπίσματα να δεχτώ και εγώ κανά δυο ραυτισμούς από το μαστίγιο το οποίο έφαγε εκείνο. ή δυνατόν να μπορέσω να καρφωθώ και εγώ επάνω στα ξύλα του σταυρού όπως εκαρφώθηκε εκείνος τότε θα το ζήσεις στο πάτρο ειδάλλος μην πάτε, μην πάτε, σα παρακαλώ μην πάτε μην πάτε αγαπητοί μου, μην πάτε έτσι να μπεις μέσα θυμάμαι κάποτε ένας βλαμένο που έχουμε εδώ πέρα στη, στην Πάτρα δεν λέω το όνομά του, ένα λίγο, λίγο καθυστερημένο παιδί Θυμάμαι είχε πάει κάποια μεγάλη πέμπτη κάτω από την Εσταυρωμένα και έκλαιγε σαν μικρό παιδί, έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Και λέω, κοίτα να δεις, λέει, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Εγώ δεν κάτισα ποτέ να κλάψω κάμω στην Εσταυρωμένα. Δεν ήνιώσα ποτέ το πάθος του Χριστου. Παρακαλέστε το, το Θεό για μένα και εγώ να παρακαλέσω για σας. Φέτος να είναι η πρώτη μεγάλη εβδομάδα που θα το ζήσουμε το πάθος του Χριστού, να νιώσουμε όσα ένιωσε και εκείνο, να συναναβόμεν μαζί του, να συνταφόμεν μαζί του, ούτως ώστε κατά την Κυριακή της Αναστάσεως να συναναστόμεν μαζί του και να περιμένουμε την Ανάσταση εντύπηρα της Κρίσεως. Αμήν.